Ελληνικά παραμύθια Ανατολικά από τον ήλιο, δυτικά από το φεγγάρι Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας φτωχός χωρικός με τη γυναίκα και τα παιδιά του σε μια καλύβα, σε ένα μακρινό χωριό Η μικρότερη κόρη του λεγόταν νερά Ήταν όμορφη αλλά και σοφή Έπαιρνε το μουλάρι του αγρότη στο δάσο για να βοσκίσει την αυγή και τραγουδούσε όλη μέρα στα πουλιά και τα λουλούδια Επέστρεφε με τη δύση Ένα βράδυ που μόλις είχε γυρίσει και βοηθούσε τη μητέρα της Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα Τα πάω Ο χωρικό άνοιξε την πόρτα και είδε μπροστά του μια αρκούδα Μην φοβάσαι, σε παρακαλώ, δεν θα σου κάνω κακό Ποιος είναι? Κα, κα, κα, κα, κανείς τι, τι, τι θέλεις πες μου Ζω σε ένα κάστρο πέρα από τα τρία βουνά Και νιώθω μοναξιά Άκουσα την κόρη σου να τραγουδάει Έχει πραγματικά φωνή Αγγέλου Αν μου τραγουδούσε κάθε μέρα για ένα μονάχα χρόνο Θα την πλήρωνα τόσο πολύ που δεν θα ήσουν πλέον φτωχό Και θα είχε ό,τι ονειρευόταν Πώς να στείλω την κόρη μου σε μία αρκούδα όπως βλέπεις, δεν είμαι συνθισμένη. Θα τη φροντίζω και θα είναι πολύ ευτυχισμένη. Πρέπει να τη ρωτήσω πρώτα. Περίμενε εδώ. Ο χωρικός μπήκε μέσα και μίλησε με την οικογένειά του. Η κόρη μας δεν θα πάει με μια αρκούδα. Μητέρα, λέει ότι θα μας πληρώσει καλά. Χρειαζόμαστε τα χρήματα. Παραπάνω μουλάρια, καινούρια σκεπή, παπούτσια και ρούχα για όλους. «Μα θα είσαι μακριά μας, «Μόνο για ένα χρόνο, μητέρα!» «Καλά! Δεν θυμάσαι την προφητεία!» «Λες να είναι αυτή» «Ποτέ δεν ξέρεις» «Μητέρα, πατέρα, ποια προφητεία» «Κάτι που είχε πει ένας προφήτης ότι θα γινόταν στα 18 σου» έγινε 18 την προηγούμενη εβδομάδα. «Λοιπόν, τι είπε» Ότι όταν γινώσουν 18, θα πήγαινε σε ένα ταξίδι που θα σε έκανε βασίλισσα! Τι? Ότι και αν είναι αυτό, δεν μπορώ να σ' αφήσω με μια αρκούδα! Ε, κοίτα, αν η αρκούδα ήταν επικίνδυνη, θα μας είχε επιτεθεί! Ο πατέρας έχει δίκιο! Εγώ θα πάω! Η Ρά αποφάσισε να πάει με την αρκούδα. Εκείνη τη ζήτησε να κάτσει στην πλάτη τη και έφυγε τρέχοντας προς τα τρία βουνά στο μαγευτικό της παλάτι Εδώ Αυτό θα είναι το σπίτι σου για τον επόμενο χρόνο, Δεσποινής και αν θες οτιδήποτε χτύπα το ασημένιο καμπανάκι και η ευχή σου θα πραγματοποιηθεί Αλλά πρόσεχε μη βγεις όμως τον κήπο μετά τη δύση του ήλιου Σε ευχαριστώ, αρκούδα. Πρέπει να πεινά. Θέλω να σου φέρω λίγο ψητό Θα το ήθελα πολύ Η Ρά έφαγε όσο ήθελε και ζήτησε να ξεκουραστεί καθώς ήταν κουρασμένη Η Ρά χτύπησε το καμπανάκι και αμέσως εμφανίστηκε το πιο μαλακό κρεβάτι Με μεταξένια μαξιλάρια σε άσπρο και χρυσό Κάθε μέρα η Ρά τραγουδούσε στην Αρκούδα το πρωί Και μιλούσαν όλη τη μέρα Αλλά η Αρκούδα εξαφανιζόταν πριν τη δύση Και δεν έλεγε ποτέ που πήγαινε μια νύχτα ηρά δεν μπορούσε να κοιμηθεί και βγήκε έξω για ένα περίπατο στο παλάτι όταν άκουσε την πιο όμορφη και μαγευτική μουσική Κάπου στον κήπο δίπλα στο συντριβάνι άκουσε κάποιον να παίζει βιολή Δεν μπορούσε να δει ποιος ήταν Ήθελε να δει, αλλά θυμήθηκε ότι η Αρκούδα τη ζήτησε να μην πηγαίνει στον κήπο τα βράδια Οπότε στάθηκε εκεί μαγεμένη από τη μελωδία αυτό συνεχίστηκε για μήνες Η Ρα τραγουδούσε το πρωί στην αρκούδα Και το βράδυ άκουγε τη μουσική που ερχόταν από τον κήπο Ήταν ευτυχισμένη με την αρκούδα Αλλά τις έλειπε η οικογένειά της Στενοχωριόταν πολύ Ως που μια μέρα Τα τραγούδια σου ήταν υπέροχα Αλλά ακούστηκαν πολύ λυπημένα σήμερα Τι συμβαίνει Σε κάτι Απλά μου λείπει η οικογένειά μου του τους δω πολλούς μήνες Μπορώ να σε πάω σε αυτούς αν θέ. Αλήθεια Φυσικά Υποσχέσου μου όμως ότι δεν θα τους πεις όσα είδες εδώ Το υπόσχομαι Η Αρκούδα πήγε τη Ρά στο σπίτι των γονιών της Που πλέον ήταν μια τεράστια έπαυλη Και δεν υπήρχε ίχνος φτώχειας Η Ρά δεν πίστευε στα μάτια της Χάρηκαν πολύ όταν ξαναείδαν την κόρη του. Μητέρα, πατέρα, ρα, κόρη μου, σε βλέπω μετά από τόσο καιρό Πώς είσαι παιδί μου, και εσύ πώς είσαι αρκούδα Πολύ καλά κύριε, θα έρθω να την πάρω αύριο Μας έλειψες τόσο πολύ Πώς είναι κύρα Αφήσέ τη να φάει Ρα, έλα στην κουζίνα μαζί μου, να φέρουμε το γλυκό εσύ δεν είπες να την αφήσω να φάει Τρώγε το φαγητό σου Ρα, έλα μαζί Ρα, πες μου Είναι όλα εντάξει μαζί σου Υπάρχει τίποτα περίεργο που συμβαίνει εκεί Μαμά, όλα είναι μια χαρά Είμαι σίγουρη, φαίνεσαι καλά Υπάρχει όμως τίποτα συνήθιστο Στην κατοικία της Αρκούδας η Ρά ήθελε να πει στη μητέρα της τα πάντα για τη μυστηρία μουσική που έπαιζε κάθε νύχτα τόσο πολύ που εκείνη τη στιγμή ξέχασε ότι η Αρκούδα της απαγόρεψε να μιλήσει και είπε στη μητέρα της τα πάντα «Λοιπόν, όταν γυρίσεις στο παλάτι της Αρκούδας και ακούσεις τη μουσική τη νύχτα κρύψου πίσω από το συντριβάνι και μείνε ως την αυγή» Όταν θα πάει να πλύνει το πρόσωπό του στην πηγή Θα δει την αντανάκλασή του στο νερό Και τότε θα τον δεις Μα μητέρα, η αρκούδα μου απαγορεύει να μπαίνω στον κήπο Λοιπόν, σε πληρώνει για να τραγουδάς Όχι να υπακούς εντολές Κάνε ό,τι σου είπα Την επόμενη νύχτα ηρά ήταν και πάλι στο παλάτι της αρκούδας Αν και κουρασμένη, περίμενε να ξεκινήσει η μουσική Κρύφτηκε πίσω από το συντριβάνι. Τότε την αυγή κοίταξε στο νερό, ενώ ερχόταν ένα άντρα να πλύνει το πρόσωπό του. Τότε στην αντανάκλαση του νερού είδε το πιο όμορφο πρόσωπο που είχε δει ποτέ τη. Πόπο, πό, είσαι πανέμορφο! Πώ, παράκουσε τι εντολέ μου? Συγγνώμη, αλλά ήμουν τόσο περίεργη! Αν είχες περιμένει έναν ακόμη μήνα, θα είχαν λυθεί τα μάγια, αλλά τώρα πλέον είναι αδύνατον! Κοίτα, σίγουρα υπάρχει κάτι ακόμη που μπορώ να κάνω! Έγινε έτσι από μία κατάρα της μάγης Σελόρα. Θέλει να παντρευτώ την κόρη της, γιατί πιστεύει ότι της αξίζει να παντρευτεί τον πιο όμορφο άντρα στον κόσμο. Όταν αρνήθηκα, μου έριξε αυτή την κατάρα... Και μου έδωσε ένα χρόνο να βρω την αγάπη. Είχα βρει εσέναρα, αλλά καταστράφηκαν τα πάντα, και πρέπει τώρα να γυρίσει στο παλάτι τη. Μου άρεσε, ακόμη και όσα αρκούδα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να λύσω τα μάγια. Υπάρχει ένα, αλλά είναι αδύνατον. Πε μου, και εγώ θα το κάνω. Η Ελόρα ζει στο κάστρο ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού. Πρέπει να πας εκεί σε επτά μέρες και επτά νύχτες. Είναι ο μόνος τρόπος. Περίμενε. Πού βρίσκεται αυτό? Η Ρά δεν θα τα παρατούσε εύκολα. Περπάτησε για πέντε μέρες και πέντε νύχτες, στα πιο βαθιά δάση, ρωτώντα κάθε πλάσμα που συναντούσε αν ήξεραν που ήταν το κάστρο της Ελώρα, ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού. Κανεί όμω δεν ήξερε. Την έκτη μέρα... Συνάντησε μία αγριά mm. Ψάχνεις το κάστρο της Μάγισσας Ελώρα Ρα. Ναι, ξέρεις που είναι Λένε ότι είναι ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού Δεν ξέρω που είναι, αλλά θα ξέρει άλλος Πρέπει να πας στο σπίτι του Βόρειου Ανέμου Αν ξέρει κάποιος, θα είναι αυτός αν κάποιος μπορεί να σε πάει εκεί, είναι αυτός Ευχαριστώ, πώς μπορώ να πάω στο σπίτι του Το άλογο μου θα σε πάει Όταν φτάσεις ψιθύρισε στο αυτί του να γυρίσει σπίτι Και θα γυρίσει εμένα. Πάρε αυτό, θα σου φανεί χρήσιμο Ευχαριστώ πολύ Η γριά χήριξε και το άλογο εμφανίστηκε η Ρά το καβάλισε και πήγε μακριά Ώσπου έφτασε στο σπίτι του βορείου άνεμου Αυτή ήταν η έκτη νύχτα από τις εφτά ημέρες και νύχτες Που χρειαζόταν η Ρά για να φτάσει στο παλάτι της Σελόρα, Είπε τα πάντα στο βόρειο άνεμο Το κάστρο ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού Έχω πάει εκεί μόνο μια φορά και είναι πάρα πολύ μακριά Σε παρακαλώ με. Πρέπει να είμαι εκεί ως αύριο το βράδυ Θα χρειαστώ παραπάνω από όλη μου την ενέργεια Για να φτάσω εκεί Θα περάσω όλη τη νύχτα να ετοιμάζομαι για το ταξίδι Θα φύγουμε το πρωί με το πρώτο ζούρμπο Μέχρι τότε ξεκουράσου Ήράνε Κοιμήθηκε στο σπίτι του Βόρειου Ανέμου και το πρωί με την πρώτη ακτίνα του ήλιου ξεκίνησαν οι δυο τους για το κάστρο της Μάγισσας Ελώρα. Πετούσαν όλη μέρα και σχεδόν όλη νύχτα μέχρι που έφτασαν στο κάστρο. Λοιπόν, εδώ είναι. Δεν μπορώ να πετάξω ούτε ένα μέτρο παραπάνω. Θα πρέπει να συνεχίσεις μόνη σου. «Ευχαριστώ βόρειε άνεμε, ευχαριστώ πολύ» «Πήγαινε τώρα, σου μένουν ελάχιστες ώρες πριν ξημερώσει η όγδοη μέρα» Η Ρά έτρεξε στο παλάτι, η Ελώρα την είδε να έρχεται ενώ είχε κλειδώσει τον πρίγκιπα σε 7 φυλακές για να τους κρατήσει μακριά «Βλέπω ήρθες, έφτασες μονάχα στο κάστρο ανατολικά του ήλιου και δυτικά του φεγγαριού και όχι στον πρίγκιπα» Πού είναι? Σε εφτά φυλακές! Αν τον βρεις πριν ξημερώσει, θα δούμε για την κατάρα! Πήγαινε με στις φυλακές και άφησέ με μόνη μου! Πολύ καλά! Η φρουροί της Ελώρα την πήγαν στις εφτά φυλακές και έφυγαν! Στην 7η φυλακή ήταν ο πρίγκιπας! Όταν ήταν μόνη της, η Ρά πήρε το κλειδί που της είχε δώσει η γριά... Άνοιξα και τις 7 κλειδαριέ και έφτασε στον πρίγκιπα! Εσύ! Τα κατάφερες! Ναι! Σε βρήκα! Τώρα θα λυθούν τα ομάγια! Όχι! Όχι ακόμα! Η Ελώρα θα έχει κι άλλο άσο στο μανίκι της! Ω, ωραία! Κατάφερες να τον βρεις, ε! Πολύ ωραία! Πολύ καλά! Τώρα θα ελευθερωθεί από την Κατάρα! Σωστά! Είσαι στη φυλακή μου! Στο παλάτι μου και περιμένεις να το επιτρέψω Θα παντρευτεί την κόρη μου Μα η ώρα της Κατάρας Μα η Κατάρα λέει ότι αν η αγάπη μου με βρει πριν τελειώσουν οι επτά μέρες και επτά νύχτες Θα διαλέξω την ύφη μου η Κατάρα λέει ότι αν η αγάπη σου σε βρει πριν τελειώσουν οι 7 μέρες και νύχτες πρέπει να θέσεις έναν όρο που πρέπει να τηρήσει η αγάπη σου για να σε παντρευτεί και όλους τους ώρους του τηρεί η κόρη μου Δεν αγαπάω την κόρη σου, δεν θα είναι ευτυχισμένη μαζί μου Ελώρα Αγάπη και αιδίες. πες μου τον όρο σου Τότε ας είναι η αγάπη ο όρος μου όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, οι καρδιές τους χτυπούν σαν μία. Τι καλύτερος τρόπος από τη μουσική για να το δούμε! «Η κόρη μου τραγουδάει υπέροχα! Δέχομαι τον όρο σου!» Και έδωσε στον πρίγκιπα το βιολί του. Η κόρη της Ελώρα προσπάθησε να τραγουδήσει μαζί με το βιολί, αλλά δεν τα κατάφερε. «Λα, λα, λα, εγώ και...» Σταμάτα! Σταμάτα αυτό τον ήχο τώρα! Ύστερα ήταν η σειρά της Ρα Λα, λα, λα, λα, λα θα θα μαζί, μαζί για πάντα Ο πρίγκιπας έπαιζε και η Ρα τραγουδούσε Και μαζί έφτιαξαν μια μελωδία τόσο μαγευτική Που ακόμη και η Ελώρα έμεινε άφωνη από την ομορφιά της δεν καταλαβαίνω, η κόρη μου τραγουδάει υπέροχα Γιατί δεν μπόρεσε να τραγουδήσει με τον πρίγκιπα Γιατί δεν αγαπιόμαστε μητέρα Και οι καρδιές μας δεν χτυπούν σαν μία Όπως του πρίγκιπα και της Ρα Άφησέ τους να παντρευτούν, λύσε την κατάρα Έτσι η Ελώρα έλυσε τα μάγια Και μαζί με την κόρη της πήγαν για πάντα πολύ μακριά η Ρά και ο πρίγκιπας έφυγαν από το παλάτι και έζησαν όλη τους τη ζωή ευτυχισμένοι.